Είναι FM 11 και 14 λεπτά η ώρα. Τι να απομονώσει κανεί από την προηγούμενη εβδομάδα, αν μπορεί να διαχωρήσει τον χρόνο και να τον χωρίσει σε κομματάκι. Τι να φυλάξει για την επόμενη εβδομάδα, για τι επόμενε μέρε. Είναι αυτό που σα έλεγα ότι έχουμε βάλει τη ζωή μα σε αναμονή. Μόνο που έχω την εντύπωση ότι μένουμε αμέτωχοι. Τι λέτε. Αν θα μπορούσα να ξεχωρίσω. Λίγο αποσταθειοποιημένοι από το Δαλτίο Ειδήσεως, εδώ στην ΕΚΤΕΝ, κάτι που έχει σημασία, είναι μια εκδηλώση, να μου πείτε μια εκδηλώση. Ποιους ενδιαφέρει, όλους. Ναι, όλους. Όλους γιατί ε, αυτή την εβδομάδα, και εντλώ αφορμή από αυτό το γεγονός, την τετάρτη η 7 το απόγευμα, στο Μελαιοπολείο Ιαννός, θα υπάρξει μια συζήτηση με τον Γιώργη Κοντογιώργη, Αφορμή το βιβλίο του «Κομματοκρατία και δυναστικό κράτο Είναι ενδιαφέρον ότι θα υπάρχει συζήτηση, γιατί όταν έχει κάποιος πλάι του ή απέναντί του τον καθηγητή, τον κύριο Γερόκο Γιώργη, δεν μπορεί παρά να νιώσει ευτυχής, φτωχός και πλούσιος. Φτωχός γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή κάποια πράγματα δεν τα είχε σκεφτεί πιθανά, πλούσιος γιατί τον αγγίζει αυτό που πραγματικά και ο ίδιος εξηγεί με επιχειρήματα, με τις γνώσεις του επίσης και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που κάποτε να τον ακούμε από το πρωί με το βράδυ. Η υπερβολή ίσως να ε, διακατέχει κάποιες φορές ε, τούτη την εκπομπή μόνο και μόνο γιατί υπάρχει η απουσία κάποιων πραγμάτων και όχι ε, αφέλητα. Η νύχτα ευάλωτη, τους τελευταίους μήνες κοντά ένα χρόνο και ιδιαίτερα ε, το τελευταίο ψάμινο τολμώ να πω θα έχετε ακούσει ίσως πολλά αποσπάσματα από τις ομιλίες του καθηγητή πολιτικών επιστημών, του κ. Κοτογιώργη, ε, πρώην κρίτανη και συγγραφέα πολλών βιβλίων. Ένα από αυτό λοιπόν είναι κομματοκρατία και διμαχτικό κράτος, είναι μια ερμηνεία του ελληνικού αδιέξοδου, να δούμε κατά πόσο εκεί μπορούμε με απλό τρόπο να κατανοήσουμε ε, τι ακριβώς συμβαίνει ανεπηρέαστη, έξω από κόμματα, έξω από τι αιμονές μας, έξω από θυμό το δικαιολογημένο, έξω από όλα αυτά. τον καθηγητή, κύριε Κοδογιώργη. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Μαλωδιά. Ε, Ανατοιωτιέμαι, λοιπόν, πόσο ο καθένας από εμάς, έτσι όπως έχουμε εκπαιδευτεί να πράττουμε και να πορευόμαστε, να να μείνουμε σε αυτή τη φάση της ζωής, της πολιτικής ζωής, της καθημερινότητάς μας, της ιστορίας του τόπου, ε, ε, ε, έξω από, να, να κάνουμε υπέρβαση του εαυτού μας και να μείνουμε έξω από κόμματα. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, ε, κάνοντας το τελευταίο καιρό συζητήσεις σε εισαγωγικά πολιτικές, πολιτική είναι η ζωή μας, ε, ε, ακούω τα επιχειρήματά μας τα δικά μας του απέναντι του ενός του άλλου. Αισθάνομαι λοιπόν ότι λίγος πολύ όλοι μας ή περισσότεροι από μας ε, μιλάμε μια γλώσσα που θυμίζει τον πολιτικό που ψηφίζαμε κάποτε ή που ξαναψηφίσαμε τώρα. Άρα πόσο εμείς μπορούμε να δούμε καθαρά τα πράγματα έξω από κόμματα αυτά που μας καθοδηγούσαν τόσα χρόνια. Κύριε Μαυρογένη, δεν δε είναι το ερώτημα πιστεύω σε αυτή τη φάση τουλάχιστον κόμματα ή μη κόμματα. Γιατί κόμμα είναι και η Χρυσιαργή και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και όλα τα άλλα. Το θέμα είναι τι κάνουν αυτά ή γιατί το κάνουν τι κράτος έχουμε και βεβαίως τι κάνει η κοινωνία και γιατί κάνει ή δεν κάνει κάποια πράγματα. Γιατί ναι μεν ζούμε στην ίδια χώρα και τα κόμματα και η πολιτική τάξη και η κοινωνία αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχουμε την οργανική εκείνη επαφή μεταξύ μας που θα μας επέτρεπε να διαμορφώσουμε και μια ανάλογη σχέση. Παρατηρούμε αυτή τη στιγμή ότι η πολιτική τάξη της χώρας είναι νομιμοποιημένη, αντλή νομιμοποίηση και υπόκειται στις έντολε ενός τρίτου φορέα που είναι αυτή τη στιγμή η Τρόικα, δηλαδή ο φορέας εκείνος που η η πολιτική τάξη μας έδεσε για να μας υποτάξει ουσιαστικά. Η κοινωνία είναι αμέτωχη από όλα αυτά, είναι σε μια διχοτομική σχέση, είναι ιδιώτη Στην κοινωνία, στον καθέναν από εμά αυτό το σύστημα διδάσκει ότι πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας ο καθένας, να αναπτύξουμε τις δεξιότητες και τις φιλοδοξίες μας ως ιδιώτε και εν ανάγκη να φάμε και τις σάρκες του, της ίδιας τη συλλογικότητά μας για να ευημερήσουμε ατομικά και ιδιωτικά, να ευδοκιμήσουμε. Ε, αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Είναι ένα γενικό πρόβλημα, αλλά το ερώτημα είναι... Τι γίνεται στην Ελλάδα. Ζούμε μια κρίση η οποία οφείλεται όπως μας λένε ορισμένοι στον παγκόσμιο καπιταλισμό, στην Ευρώπη και στην διάθεση ηγεμονίας της Γερμανίας. Είναι μια κρίση που εσωτερικά οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή η κοινωνία έχει πολύ κακό χαρακτήρα, πολύ κακές τριτοκοσμικέ όπως μας λένε ορισμένοι συμπεριφορέ και δεν επιτρέπει στην καλή και και αγαθεί αυτή η πολιτική τάξη και στο κράτος που είναι το ίδιο όπως μας λένε με αυτό της Ευρώπης να κάνει το καλό για τον τόπο κάποιος δηλαδή τη τραβάει το μανίκι και αυτό είναι η κοινωνία πρέπει κάποτε να αποφασίσουμε ποιος είναι ο ασθενής πρέπει να δώσουμε το φάρμακο στον ασθενή και όχι στο θύμα και ο ασθενή στην ελληνική περίπτωση δεν είναι η κοινωνία και Πρέπει να πούμε και κάτι ακόμη. Πολιτική, βαθιά πολιτική σήμερα είναι η κρίση που λέγεται χρηματοπιστωτική οικονομική στο δυτικό κόσμο. Χωρίς αμφιβολία. Έχει ανατραπεί η ισορροπία μεταξύ κοινωνίας και αγορών, την οποία, η οποία διασφαλιζόταν στο επίπεδο των συσχετισμών δύναμη. Σήμερα οι οι δυτικέ κοινωνίες είναι πολιτική αδυναμία. Και θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Αλλά σε αυτό οφείλεται η ελληνική κρίση. Αυτό είναι το ερώτημα. Και πιστεύω βαθιά, αυτό προσπαθώ να δείξω στο βιβλίο μου, αλλά και σε άλλα μου γραπτά, ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι βαθιά πολιτικό, αλλά για άλλους λόγους, είναι γιατί αυτή η διχοτομία ή, αν θέλετε, η ανατροπή της ισορροπίας μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, αποτελεί μια σταθερή πραγματικότητα η οποία τρώει τι σάρκες του ελληνισμού είναι αυτή που τον κατέστρεψε συστηματικά θα έλεγα από τη δεκαετία του 30 του 1830 μέχρι σήμερα. Είναι αυτή που δεν σκέφτηκε ποτέ η πολιτική τάξη αυτής της χώρας, δηλαδή το σύστημα το οποίο παράγει αυτή τη πολιτική τάξη και τη σκέψη της, δεν μπόρεσε ποτέ να αναπτύξει έναν δημόσιο λόγο και δημόσιε πολιτικέ. Έχετε πει κύριε Κατογιώργιο ότι δεν έχουν αγγιχθεί στο παραμικρό οι παράγοντες που οδήγησαν στην κρίση. Και μια παρένθεση, επειδή με ρωτούν οι ακροατές, μπορείτε να κάνετε ερωτήματα, να θέσετε ερωτήματα στον κύριο Κοντογιώργη. Γράψτε, ναι, αφήστε κενό το μήνυμα σας, το 54-160, αν και δεν θα υπάρχει ο χρόνος για περαιτέρω συζήτησης, τουλάχιστον απόψε. Ε, επίσης, μπορείτε ε, να πατήσετε, ο Γιώργος Κοντογιώργης, όπως κάναμε όλο αυτόν τον καιρό, ε, από εδώ, και να ε, πραγματικά να δείτε αλήθειες, τις οποίες ε, σκόπιμα παραμένουν κρυφές. Επομένως, το έχουμε... blog εννοείται Το Κοσμοσύστημα. Το Κοσμοσύστημα. Και το ναι. το Κοσμοσύστημα. Και το Κοσμοσύστημα. Το με το Γιώργο Γιώργο Πραγματικά που έχετε δώσει. Ε, δεν έχουν αγγιχθεί λοιπόν στο παραμικρότερο παράγοντες που οδήγησαν στην κρίση. Η θελημένα. Εννοείται η θελημένα. Και αναφέρομαι ε, στους τρεις πυλώνες που δημιούργησαν την καταστροφή τη χώρας, την πρόσφατη καταστροφή, που είναι το πολιτικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση και η νομοθεσία. Έχουν υφάνει σε ένα νομικό ιστό ένα κράτος και μια συμπεριφορά λειτουργία αυτού του κράτους και του πολιτικού προσωπικού που αποβλέπει στη λαιλασία της κοινωνίας, κυριολεκτικά στη λαιλασία. Και όχι μόνο αυτό, αποβλέπει και στη δημιουργία αναχωμάτων για να προστατεύει αυτή την ηγέτιδα τάξη της χώρας απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια της κοινωνίας να αμφισβητήσει ή να αντιτάξει την αρετή. Δηλαδή έναν σύστημα κανόνων που θα περιλαμβάνει όλους. Αυτό δυστυχώς δεν το έχει επιτρέψει. Και βλέπετε ότι οι πολιτικές που ακολουθούνται μέχρι σήμερα δεν έχουν αγγίξει ούτε τα σκάνδαλα, ούτε την αναδρομική φορολόγηση όσων διέπραταν το αδίκημα αυτό και... Και συνέβαλαν επίση στην καταστροφή τη χώρα, ούτε στη δημόσια διοίκηση. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει σήμερα. Να μα λένε ότι θα κάνουν αυτό που έπρεπε να το είχαν κάνει εδώ και δεκαετίε, να διώξουν από το δημόσιο ποιου, αυτού που δεν πατάνε. Καταλαβαίνετε ότι το σύστημα αυτό προστατεύει την ανομία, προστατεύει του θύλακε τη λαϊλασία και του προστατεύει και τώρα. Οι διεθνεί οργανισμοί μα λένε ότι. Η διαφθορά στο πλαίσιο αυτής της καταστροφής που ζούμε έχει γιγαντωθεί, έχει μεγαλώσει. Βλέπετε τι γίνεται με τις περίφημες λίστες και μας λένε ότι δεν είχαν λόγους να ασχοληθούν. Δεν έχουν λόγους να ασχοληθούν με το παρασιτικό εκείνο κεφάλαιο το οποίο ε, βγήκε μέσα από τη λαιλασία της κοινωνίας και όχι με παραγωγικούς όρους με υγιείς όρους δηλαδή. Ποιος έχει λόγους να το κάνει αυτό, αυτοί οι οποίοι ομολογούν. Δηλαδή η πολιτική τάξη και γύρω από την πολιτική τάξη εκείνοι οι οποίοι τους έχω αποκαλέσει συγκατανευσύφαγους που νέμονται μέσω του κράτους δηλαδή, του Πριτανίου αυτούς σύντησης, το δημόσιο αγαθό και βεβαίως στο πλαίσιο αυτό θα εντάξω και την καθεστοτική διανόηση η οποία... Υπηρέτησε με αυθεντικό τρόπο την νομιμοποίηση αυτή τη κατάσταση για να πάρει και αυτή ένα κοκαλάκι από το όλο αγαθό που λέγεται δημόσιο, δηλαδή από τον πλούτο τη κοινωνία. Άρα, όλοι συντηρούν, όλα τα κόμματα θα ήθελα να πείτε, κ. Είναι διακομματική η συμφωνία. Διακομματική Κυρία Μαγδογένη, υπάρχει, λιγότερο ή περισσότερο είναι όλοι εμπλεγμένοι σε αυτό το σύστημα. Αν παρακολουθήσετε το πρόγραμμα κάθε κόμματο και τον πολιτικό του λόγο δεν αγγίζουν το εσωτερικό πρόβλημα της χώρας, αυτούς τους τρεις πυλώνες. Όλοι προσπαθούν να μεταθέσουν το πρόβλημα στην Ευρώπη, στον παγκόσμιο καπιταλισμό, στην κοινωνία, αλλά κανείς να πάρει τα στοιχειώδη μέτρα που θα ανατάξουν τη χώρα, που δεν θα δικαιολογήσουν την έξοδο από την κρίση με δαπάνη και εξαθλίωση, της ίδιας της κοινωνίας φορολογούν και ασχολούνται συστηματικά με το να φορολογήσουν τον άνεργο με το να καταλύσουν κάθε δικαίωμα και κάθε ελπίδα αυτής της κοινωνίας αλλά κανείς δεν θέλει να αγγίξει αυτούς τους τρεις πυλώνες της καταστροφής μας να, να. Ε, Κύριε Κοτογιώργη η αλήθεια είναι ότι ε, ο νεός μας όπως έχετε πει και εσείς, και η χώρα μας έχουν διαθεθεί έχουν εξεφτελιστεί διεθνώ. Ε, όπως και η ζωή μας και η εξακλήνωση συμβαδίζει πράγματι με την ταπείνωση, την απόλυτη αξιοπρέπεια και ε, κάθε προοπτικής και ελπίδας. Το θέμα είναι ότι ε, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται, οι οποίοι έξω από κόμματα, με ναι, με αξίες, ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ανάγκη από κάπου να πιαστούμε, λέτε, Ίσως, όχι για να χειραγωγηθούμε, αλλά για να όλοι μαζί, σε μια αλυσίδα, ειρηνικά, να διεκδικήσουμε αυτό που προέχει, το αυτονόητο. Ε... Η σωτηρία ενό γιατί υποτίθεται ότι η πολιτική μας είναι εκπροσωπή μας. Είναι... Είναι, γιατί... είναι, κυρία Μαυρογένη. Υποτίθεται. Κάποτε, όχι, δεν υποτίθεται κάτι, ξέρετε. Όταν το ίδιο το σύστημα διακηρύσει ότι δεν είναι εκπρόσωπή μας, και ας το λέει, και προσπαθεί να φτιάξει έτσι όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες του δικαίου, από το Σύνταγμα μέχρι την Ομοθεσία, ώστε να μην υπόκεινται στην βούληση της κοινωνίας, ούτε στον έλεγχο, σε τίποτε. Δεν είναι εκπρόσωπή μας. Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι μας κοροϊδεύουν. Η Ελλάδα του πολιτισμού είναι σε καθεστώς κατοχής, από την Ελλάδα της ασχήνειας εάν δεν σταματήσει η κοινωνία η κοινωνία των πολιτών να νομίζει ότι με την αναλλαγή στην εξουσία των κομμάτων αυτών των πολιτικών δυνάμεων που υπάρχουν σήμερα ακόμη θα επέλθει οποιαδήποτε λύση στο ελληνικό πρόβλημα ότι δηλαδή μπορούν να επενδύσουν σε κάποια από τις πολιτικές δύναμε, δυνάμεις ε, για να Λυτρωθούν, κάνουν μεγάλο λάθος. Πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι απέναντι στην κοινωνία όλες οι πολιτικές δυνάμεις, διότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμπίπτουν στο να θεωρούν την κοινωνία των πολιτών, την ελληνική κοινωνία, ως εχθρό τους, όταν τίθεται ζήτημα να ελεγχθούν και να αλλάξουν πολιτική και να παραιτηθούν από τα προνόμια και τις αντιλήψεις που έχουν τα οποία ήδη έχουν θεσπίσει. Μα τα έχουν θεσπισμένα. Αυτοί νομοθετούν για τον εαυτό τους. Αυτοί νομοθετούν για το αν θα έχουν ασυλία και πια. Αυτοί έχουν φτιάξει δεκάδες αναχώματα και έχουν μεταβάλει τον εαυτό τους σε κριτή του εαυτού τους. Πρόσφατα, δεν λέω ότι η Βουλή θεωρεί ότι είναι και δικαστικό σώμα που θα δικάσει αυτό το, το κιανούν αίμα των πολιτικών που δεν μπορεί να υπόκειται στην κοινή δικαιοσύνη. Αλλά τώρα τελευταία, μετά την κατακραυγή, φτιάξανε μια επιτροπή ελέγχου του ποθενέσχεση. Για να δείτε με τι σύστημα λειτουργούν. Ξέρετε ότι σε αυτή την επιτροπή μετέχουν 7 πολιτικοί και 5 μη πολιτικοί. Οι περισσότεροι, έναν ξέρω που δεν ελέγχεται, αλλά οι περισσότεροι από αυτού ελέγχονται από του ίδιους του πολιτικούς. Αυτοί του διόρισαν. Αλλά τι δουλειά έχουν η πολιτική για να ελέγξουν το πόδο των πολιτικών. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα άλλο όργανο. Πρόσφατα ακούσαμε μετά την καταγραφή που έχει γίνει για τους διορισμούς των παιδιών τους κλπ. Στη Βουλή των πολιτικών. Ότι πάρθηκε απόφαση να μην μπορεί να διορίζουν μέχρι δευτερού βαθμού. Δεν είπαν να μην μπορεί να διορίζεται στη Βουλή το παιδί του βουλευτή μέχρι δευτερού βαθμού. Αλλά να μην μπορούν να το διορίζουν οι ίδιοι. Ναι. Δηλαδή θα κάνουν τη γνωστή τράμπα, θα λένε σε εσά ω βουλευτή, θα λέω εγώ, διόρισε τον εσύ να διορίζω τον δικό σου. Ε, Καταλάβατε. Και πώ θα είναι να το Γιώργο για του έχουμε δώσει το δικαίωμα να υποτιμούν την νομοσύνη μα. Δεν υποτιμούν την νομοσύνη μα. Έχουν το κράτο στα χέρια του και μα δυναστεύουν. Ε, μα συγκρότησαν ω κοινωνία ιδιότητα. Δεν έχουμε, ο καθένα μα έχει τη βούληση να σκέπτεται. Και να κινεί τα νήματα του εαυτού του στον ιδιωτικό χώρο. Αλλά δεν αποτελούμε σώμα, θεσμό της πολιτείας για να αποφασίσουμε. Έχουμε έναν τρόπο να λειτουργήσουμε συλλογικά. Να εξεγερθούμε. Σε δεν υπάρχει. Θέρω, το αυτό. Σε ένα σημαίνο κύριε Κοδογιώργη λέτε στο βιβλίο σας «Κομματοκρατία και δυναστικό κράτος» εκτός της Πατάκης κυκλοφορήτημα των νεκρότες. Ε, γιατί σήμερα να μην θεωρούμε ότι είμαστε δούλοι των πολιτικών, αφού δεν μπορούμε ούτε να τους ελέγξουμε, ούτε να τους ζητήσουμε ευθύνε, αλλά ούτε και να τους δικάσουμε για αντικήματα του κοινού κοινικού δικαίου. Μα σαφώς, σαφώς είμαστε δούλοι. Είμαστε υπήκοοι. Ε, το λέει άλλωστε και η ίδια η θεσμική ε, ρύθμιση που έχει να κάνει με την πολιτιότητα, με την ιδιότητα του πολίτη. Υπήκοτης είναι. Υπήκοος στο κράτος είναι αυτό ο οποίος υπόκειται στην πολιτική κυριαρχία του φορέα του κράτους, δηλαδή του πολιτικού. Είναι πολιτικά κυρίαρχη. Όταν είσαι πολιτικά κυρίαρχος κάποιου, σημαίνει ότι αποφασίζεις εσύ για τη μοίρα του, αποφασίζεις εσύ για τη ε, ζωή του, για το πλούτο του ή τη φτώχεια του, για τα δικαιώματά του. Ε, ο πολίτης σήμερα, το μόνο που μπορεί να κάνει απέναντι σε αυτό το δυναστικό κράτος, και μάλιστα μελεηλαντικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το ελληνικό, είναι να κατέβει στους δρόμους. Να διαδηλώσει δηλαδή εξωθεσμικά, να πάει να χτυπήσει την πόρτα, αλλά όπως ξέρετε πια. Αυτό δεν μετράει, διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν αντλούν νομιμοποίηση από την κοινωνία για να μετρήσουν τις αντιδράσεις της. Αντλούν νομιμοποίηση από τον ξένο παράγοντα, στον οποίο μας υπήγαγαν, είμαστε υποδιπλή κατοχή δηλαδή, και από τους γύρω τους μηχανισμούς, αυτούς που είναι φορεί και νομής των μηχανισμών που κινούνται γύρω από το κράτος και νέμονται το δημόσιο αγαθό. Γι' αυτό και θα έχετε προσέξει ότι στην, στον πολιτικό λόγο αυτών των ανθρώπων δεν υπάρχει έννοια του πολιτικού κόστους που αναφέρεται στην κοινωνία. Αλλά το πολιτικό κόστος αναφέρεται στις αντιδράσεις των ομάδων που είναι γύρω από το κράτο και του στηρίζει. Τη γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους στην κοινωνία. Τη θυμούνται ε, όταν θα έρθει η στιγμή να την καλέσουν να αποφασίσει μεταξύ των μονομάχων αν θα είναι ο ένας ή ο άλλος. Το ίδιο συμβαίνει και σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική συνοχή. Ξέρετε, την επικαλούνται συχνά, αλλά έχετε διανοηθεί τι εννοούν. Δεν το λένε δημόσια, το έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους. Εννοούν όχι ότι θα δημιουργήσουμε μια κοινωνική συνοχή, δηλαδή μια αποδοχή της κοινωνίας για τις πολιτικές τους, επειδή θα δώσουμε στην κοινωνία ευημερία και ελπίδα. Αλλά πώς θα αξίσουν σαλαμοποιώντας τη στέρηση και την εξαθλίωση της κοινωνίας, αλλά κρατώντας ως συναργόμενο τη μη εξεγερσή Πόσο δηλαδή πέρα θα πάνε τις αντοχές της κοινωνίας για να μην εξεγερθεί. Αυτή είναι η αντίληψη της κοινωνικής συνοχής. Ένας συμμεχής. τρόπος είναι αυτός να εξαπλωθούμε για να μην έχουμε δυνάμει. Ένας άλλο τρόπος είναι απαξίωση των πάντων για να πούμε Εκεί τίποτα, όλα πάνε χαμένα. Μα αυτή είναι η απογοήτευση. Αλλά υπολογίστε ότι έχουν φύγει δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Μια κοινωνία που έχει λόγω παράδοση ε, τον μεγαλύτερο δίχτυ διεθνώς πτυχιούχων δηλαδή ανθρώπινου δυναμικού ενός κεφαλαίου πολιτισμικού και ποιοτικού, οικονομικά και από κάθε άλλη άποψη τεράστιου, το, αφού το επενδύσαμε και με θυσίες η ελληνική οικογένεια, το διώχνουν. Τους ενδιαφέρει ο χώρος και όχι η χώρα, αν ήταν δυνατόν να φύγουν όλοι οι Έλληνες, όλοι τουλάχιστον αυτοί που δεν είναι σε ηλικία να μην έχουν ελπίδα, ή οι βολεμένοι και να μείνουν οι ίδιοι και οι οικονομικοί μετανάστες που δεν τους ενοχλούν για την ώρα, θα το έκαναν. Τόσο λίγο αγαπούν αυτή τη χώρα, τόσο λίγο μετέχουν στον πολιτισμό αυτής της χώρας, τόσο πολύ είναι αλλοτυλωμένοι και ενσωματωμένοι σε αυτή τη λογική του δυναστικού κράτους και της λαϊλασίας της κοινωνίας. Γι' αυτό και δίνουν τέτοια μάχη για να μας πείσουν ότι όλοι μαζί τα φάγαμε. Γιατί πρέπει να μας ενοχοποιήσουν, ώστε ο καθένας να κατεβάσει την ουρά στα πόδια και να πάει στο σπιτάκι του και να ενοχοποιήσει, δηλαδή να ζήσει την κατάθλιψή του. Ε, δεν είναι έτσι όμως. Ε, δεν είναι έτσι όμως, κύριε Ένα σημείο... μας χρειάζεται, είπα και... Ε, Μαυρογένη μόλις προχθές σε μια συνέντευξη ότι μας χρειάζεται επιγόντω στην Ελλάδα ένα νέο πολιτικό συμβόλαιο που θα ενσωματώνει την κοινωνία στην πολιτεία. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Το γεγονός ότι μας επέβαλαν στενό κοστούμι πολιτιακό, το οποίο ανάγεται στο βρεφικό στάδιο της Ευρώπης και του κόσμου σήμερα, ενώ εμείς Ζούσαμε ήδη την εποχή της οριμότητάς μας, είναι η αιτίαμα του, του, του, του, προβλήμα, του διαρκούς προβλήματος που έχουμε. Είναι το διαρκές πρόβλημα που έχει φτιάξει μια αλυσίδα καταστροφών για τη χώρα και που συνεχίζει. Η διαφορά αν θέλετε είναι ότι μέχρι τώρα κατέστρεφαν τον έξω φενελληνισμό, τώρα καταστρέφουν και ό,τι απέμίνε μέσα στην Ελλάδα. Θα δούμε, λοιπόν, κύριε Κοπηγιώργη, πώς θα μπορέσει ο πολίτης να αποκτήσει αποφασιστικό ρόλο και συμμετοχή στην πολιτική της χώρας. Το αναφέρεται και δίνεται και επεξηγήσεις στο βιβλίο σας κομματοκρατία και Δυναστικό Κράτος», του ή άλλως, και όλο αυτό το ελληνικό αδιέξοδο, αν έχουμε καταλήξει στο τι είναι αδιέξοδο, ε, Πώ μπορεί ο πολίτη να αποκτήσει ένα αποφασιστικό ρόλο, ε, Έλεγα ένα μήνυμα με: Επιτρέπετε ε, να το συμπληρώσω το ερώτημα. Ανθρώποι οι οποίοι έχουν φύγει και του έχουν διάξει τα κόμματα, έχουν υπάρξει σε κόμματα και έχουν φύγει και του θεωρούν πιο υγιεί στοιχεία. Οι ανθρώπου που γύρισαν την πλάτη στη διαφθορά, θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο στην κοινωνία ω απλοί πολίτε. Να σα πω κάτι. Ε... Δεν είναι μόνο αυτοί, εγώ θα πω και εκείνοι που αναγκάστηκαν να εμπλακούν στη διαφθορά και στη διαπλοκή βρίσκονται στο ίδιο σημείο με τους άλλους. Ε, να ξεχωρίσουμε κάτι, ο καθένας από μας, εάν θέλει να μπορέσει να ζήσει σε μια κοινωνία θα παίξει με τους όρους της. Εάν η κοινωνία στην κοινωνία αυτή λένε ότι για να βγάλει άδεια, για να πάρεις χαρτί για το χωράφι σου για να χτίσεις ένα σπίτι για να πάρεις μια άδεια ή για να λειτουργήσει στο φορολογικό σύστημα που υπάρχει ε, την επιχειρηματική σου δραστηριότητα για οτιδήποτε χρειάζεται να διαπλακείς και να διαφθαρείς mm. τότε θα το κάνει λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα βρεθούν στην πολυτέλεια να μην του έχουν ανάγκη και να μην το κάνουν δεν έχω να τους κατηγορήσω αυτούς έχω να πω όμως ότι Πρέπει ο καθένας από εμάς να μην σκέφτεται τι θα έκανε αν θα ήθελε να διορίσει το παιδί του ως άτομο, αλλά πώς θα λειτουργούσε ως συλλογικότητα. Αν βρισκόταν δηλαδή στην ανάγκη ή στην πλεονεκτική θέση αν θέλετε να αποφασίσει για το πώς πρέπει να γίνονται οι διορισμοί, πρέπει να λειτουργεί η ιδιοκτησία, πώς πρέπει να λειτουργεί η σχέση του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση ή με το πολιτικό προσωπικό. Εκεί θα λειτουργούσε η συλλογική συνείδηση του καθενός μας. Θα ήταν τελείως διαφορετικό. Επομένως, αν με ρωτάτε τι πρέπει να γίνει σήμερα... πώς πρέπει να δράσει ο καθένας... θα σας απαντήσω με έναν τρόπο. Έχει δύο λύσεις. ή να περιμένει την οριστική εξαθλίωση... οπότε δεν θα υπάρχουν άλλες δικλείδες λειτουργίας του... παρά η φυγή ή η η να αποφασίσει από τώρα να στοχοποιήσει συλλήφθη ολόκληρο το πολιτικό σύστημα να αξιώσει δηλαδή την αλλαγή του πολιτικού συστήματος ώστε να εξαρτάται το πολιτικό προσωπικό από την κοινωνία σημαίνει να, ενσω, να αξιώσει την ενσωμάτωση της βούλησης της κοινωνίας στις πολιτικές αποφάσεις να μην μπορούν να κάνουν ό,τι τους αρέσει να υπόκειται στη δικαιοσύνη να ελέγχονται σε καθημερινή βάση για ό,τι γίνεται, δεν μπορεί να έχουν την απόλυτη αυτονομία, να κάνουν ό,τι τους αρέσει και να σκεφτούν την κοινωνία. Θα σκεφτούν αυτούς με τους οποίους θα συναγελαστούν και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις του δικού τους συμφέροντος. Με ρωτάνε συχνά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Είπα μια άποψη όταν είχε ξεκινήσει η υπόθεση των αγανακτισμένων. Δεν βλέπω άλλοι να συγκροτήσουν όλοι μαζί μία Δήμο Αλυσίδα δηλαδή ένα αδιαπέραστο σε εκατοντάδες χιλιάδες άτομα τείχος το οποίο θα περικυκλώσει τη Βουλή και το Μαξίμου και θα εξαναγκάσει με συγκεκριμένες προτάσεις μία, δύο, τρεις, πέντε την πολιτική να ψηφίσει αυτή και να αλλάξει τη θεσμική βάση της σχέσης κοινωνίας και πολιτικής. Να αξιώσει δηλαδή τους πολιτικούς, τους ίδιους αυτούς πολιτικούς να φιλοδοξήσουν πώς θα αυξήσουν την ευημερία και την ευτυχία της κοινωνίας, την ελευθερία της χώρας και όχι πώς θα την υποτάξουν στα δικά του συμφέροντα. Αυτό είναι το μείζον. Άρα και στη συνάντηση που θα κάνουμε, αν θέλετε, της Τετάρτης, έχω να καταθέσω... Την ίδια προβληματική. Να διαπιστώσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τι. Του ποιος είναι ο ασθενής. Να πάψουμε να πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε ασθενείς. Ασθενείς είναι το πολιτικό σύστημα που είναι αναντίστοιχο προς τη δική μας κατάσταση και επομένως το πολιτικό προσωπικό. Αυτό το πολιτικό σύστημα δεν πρέπει να ελπίζουμε ότι θα παράξει κάποια στιγμή φιλοδοξία. Σκουπίδια παράγει. Όποιο και να μπει μέσα... Θα παίξει με τους όρους του, αλλιώς θα το εκβράσει. Άρα μην ελπίζουμε στην εναλλαγή, να ελπίσουμε μόνο στον εξαναγκασμό του συστήματος να αλλάξει και θεσμική βάση και πολιτικές όπως τις ακολουθεί σήμερα. Μάλιστα. Αυτός είναι ο κρυστάλλινος λόγος που ακούσατε, ένας άνθρωπος που λέει την αλήθεια. Σε ένα σημείο ε, στο βιβλίο σα, κύριε Κωτογιώργη, αναφέρεστε επίση και στο. χωρί να επεκταθούμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, ε, γιατί θέλετε κάποια άλλα πράγματα να κουβεντιάσουμε, και στο. από ποιο κεφάλαιο είναι, το λαμπρακέλικο. Το λαμπρακιστάν. Το λαμπρακιστάν, το λέτε. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Και είναι ένα θέμα για το πώ κρατώνται ε, κάποια πράγματα, αν θέλετε, πολύ μακριά από τον. Άνθρωπο, γιατί σκεφτείτε ότι μερικοί άνθρωποι ενημερώνονται για το τι συμβαίνει στον πλανήτη, στη χώρα τους, στη ζωή τους, από δύο-τρία ελεγχόμενα μέσα μαζική ενημέρωσης που ε, διαθέτουν και τις αντίστοιχες ε, αντίστοιχα έντυπα. Άρα, ο, εάν όλα ελέγχονται, πώς μπορεί ε, κάποιος να αναζητήσει πού είναι η αλήθεια, όπως εμεί τώρα έχουμε την αλευθερία του λόγου και τα κουβεντιάζουμε όλα, που είναι πραγματικά η αλήθεια και να ακούγονται και οι άλλε Και αν θέλετε, να βρει καθένα στη δική του αλήθεια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο αυτό, για του ακροατέ το λέω. Και επίση, κύριε Κατογιώργη, θέλουμε να αναφερθούμε να λίγο για αυτό που λέτε το σύστημα. Δεν είναι δημοκρατία. Και μάλιστα, κύριε Καθηγητά, στο, το βιβλίο σας η δημοκρατία ω ελευθερία, ε, δημοκρατία και την προσώπηση, πάλι από τι εκδόσει Παρδάκη, ε, ορίζεται τη δημοκρατία ω λέτε ταυτολογικό ισοδύναμο της καθολικής ελευθερία και λέτε να το εξηγήσουμε το σημερινό σύστημα δεν έχει σε τίποτα να κάνει με τη δημοκρατία. Ε, τα θέσατε όλα. Να ξεκινήσουμε ε, από αυτό που είναι έλασον αλλά καθοριστικό για σήμερα που είναι τα μέσα επικοινωνίας. Ε, αυτός ο τίτλος «Το Λαμπρακιστάν στη χώρα της Μιλάντης» ε, Αποτέλεσε έναν συμβολισμό που τον έδωσα όταν είχε εκφραστεί η σύζυγος του τότε Πρωθυπουργού με την επισήμανση ότι το Μέγαρο είναι ο νέος Παρθενώνας. Θα μπορούσαμε να πούμε υπόθεση ότι είναι και ανώτερος από τον Παρθενώνα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι επί ουσίας, η πολιτική ηγεσία του τόπου ομολογούσε ότι μετεβλήθη σε θεραπενίδα ενός ιδιώτη. Ότι δηλαδή ένας ιδιώτης μετέβαλε, μετεβλήθη σε ευεργέτη δαπάνες του κράτους. Όταν ο μητεράν ήθελε να φτιάξει όπερα, αποφάσισε και έφτιαξε όπερα. Εδώ αποφάσισε ένας ιδιώτης ότι μας χρειαζόταν το μέγαρο και το έκτισε χρησιμοποιώντας τη δύναμη που είχε, άρα μεταβάλλοντας τους πολιτικούς σε υποχείριά του. Είναι χαρακτηριστικό ότι επί χρόνια πολλά γράφονταν στον προϋπολογισμό ε, ένα κονδύλι για να γίνει ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και δεν πήγαινε ποτέ για αυτή τη δουλειά διότι έπρεπε να ε, καλύψει τις ε, δαπάνες που αποφάσισε ο κ. Λαμπράκης. Και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έγινε ποτέ έλεγχος. Ποτέ έλεγχος για το τι δαπανήθηκε εκεί. Το δεύτερον, ε, αυτό έρχεται να μας δείξει κάτι άλλο, ότι σήμερα τα μέσα επικοινωνίας δεν είναι μέσα ενημέρωσης. Δεν παίρνουν την πολιτική ενημέρωση από εκεί που παράγεται, από τα κόμματα, από τη Βουλή για να την μεταφέρουν στην κοινωνία. Παράγει το ίδιο το μέσον πολιτική, είναι πεδίο διαμόρφωσης πολιτικής. Όταν λοιπόν ο κύριος ψυχάρη, παραδείγματος χάρη, που είναι ο διάδοχος του κύριου Λαμπράκη, δηλώνει σε άρθρο του ότι ο εκδότης το συμφέρον του, λογικό είναι, δεν είναι κάτι παράλογο, το συμφέρον του εκδότη και της οργοδοσίας θα υπηρετήσει. Σημαίνει ότι ο κάθε εκδότης και ο δημοσιογράφος που παίζει το ρόλο του εκεί θα επιλέξει ποιος πολιτικός θα έχει λόγο, ποιος, ποιο θέμα θα φυγεί, ποιο δεν θα φυγεί. Άρα καθορίζει την ατζέντα και την πολιτική ηγεσία του τόπου. Με άλλα λόγια, έχει μεταβληθεί η πολιτική σε φέουδο των εκδοτών. Γιατί? Διότι αυτοί διαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Και το ίδιο είναι και ο πολιτισμός. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Παράγουν, παίρνουν και καλύπτουν την ζώνη μεγάλης ακουραματικότητας με ε, τουρκικά σύριαλ. Πλέον από ναι, δεν έχω να επιλέξουν. Παρόλο ότι παραβιάζουν τον νόμο, βέβαια υπάρχει ένα ΕΣΟΥΡΟΥ το οποίο, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση, το οποίο είναι ελεηνό και τρισάφιο, με τι ασχολείται. Και δεν βλέπει ότι παραβιάζεται ο νόμο που λέει τι ποσοστό παραγωγή πρέπει να εκπροσωπεί ε, κάθε κομμάτι του πολιτισμού στα μέσα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν λέω τι πολιτικέ θα έπρεπε να ακολουθηθούν για να αναπτυχθεί πολιτισμό και, και πολιτική σε τον τόπο. Αλλά δεν είναι νοητό ο ιδιοκτήτης του μέσου να διαχειρίζεται το σύστημα, που διαχειρίζεται την πολιτική, δηλαδή τη ζωή μας. Διότι από πολίτες μεταβαλλόμαστε σε καταναλωτές. Άρα, εκτός από τα συμφέροντα που υπηρετούν, την ανταλλακτική οικονομία, θα σε βάλω στην πολιτική ε, παρουσία της οθόνης, εάν μου δώσεις το τάδε έργο και ούτω καθεξής, όλα αυτά που τα ξέρουμε όλοι, έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα, του ότι αυτή καθεαυτή η πολιτική από πεδίο δημοσίου χώρου μεταβάλλεται σε προϊόν το οποίο το επεξεργάζονται κάποιοι ως, α, ως αν είναι το μπαμπάκι τους το πορτοκάλι τους που το παίρνουν το αγοράζουν από τον παραγωγό για να το μεταβάλλουν σε, σε άλλη ύλη σε χυμό ή οτιδήποτε άλλο Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί δυσμορφία στρέβλωση δηλαδή του πολιτικού συστήματος δεν μπορεί να συνεχίζει έτσι διότι Καταργεί την ίδια την έννοια τη πολιτική, την ίδια την έννοια του δημοσίου χώρου, την ίδια την έννοια του πολίτη. Η δημοκρατία. δημοκρατία. Μα η δημοκρατία. Ρεύτε. Η δημοκρατία, ε, κύριε Μαυρογένη, έχει μόνο μία έννοια. Mm. Και όχι αυτή που προβάλλουν σήμερα για να κοροϊδεύουν τι κοινωνίε και του εαυτού του. Η δημοκρατία προποθέτει ότι το πολιτικό σύστημα που το κατέχει σήμερα το κράτο και η πολιτική. Πρέπει να το ενσαρκώνει κυριολεκτικά η κοινωνία. Η κοινωνία να συγκροτείται σε δήμο και να ασκεί αυτή την πολιτική αρμοδιότητα. Να αποφασίζει αυτή δηλαδή. Και όχι κανείς άλλος. Οι άλλοι να είναι θεράποντες. Να εκτελούν εντολές περιορισμένου χαρακτήρα. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αν θα ήταν αντιπροσώπευση που δεν θα ήταν δημοκρατία θα έπρεπε να έχουν την ιδιότητα του εντολέα. Ξέρετε τι σημαίνει του εντολέα. Να σας διορίζω, να σας απολύω ανά πάσα στιγμή, να καθορίζω τι θα κάνετε, να σας αλλάζω όταν κρίνω ότι μου αρέσει υπάρχει λόγος ε, τι πολιτικές που σας λέω προηγουμένως να ακολουθείτε. Είναι Τα πάντα. Ναι. Να έχω τη δυνατότητα εγώ να είμαι ο εντολέας. Δεν μπορεί να σας δώσω την εντολή ή να σα αναφέσω να μου πουλήσετε ένα διαμέρισμα και... Από εκεί και πέρα να μην μπορώ να σας ανακαλέσω, ε, να μην μπορώ να σας πάω στη δικαιοσύνη αν μου το, το δώσετε δωρεάν ή αν πάρετε τα λεφτά και τα βάλετε στη τσέπη σας ή αν αποφασίσω στο τέλος να σας αλλάξω να μην μπορώ και στο τέλος, εάν θελήσω γιατί δεν σας εμπιστεύομαι, γιατί μου άνοιξε η όρεξη να παρίσταμε να παραστώ στα συμβόλαια και να μου πείτε όχι τώρα με μεξιολότησες φύγε πήγαινε σπίτι σου. Mm. Δεν γίνεται αυτό και να το λέμε αντιπροσωπευτικό και δημοκρατικό. Ε, θέλω να σα πω ότι έχουν πεθεί ήδη αρκετά ερωτήματα, ε, δεν μπορούμε να τα πατήσουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι ε, την Τετάρτη να σας συναντήσουμε στο βιβλιοπολείο Στις επτά yeah. η ώρα ο θέλει να έρθει γιατί διάλογο διάλογος yeah. θα γίνει. Θα γίνει διάλογη. Εγώ θα πω λίγα πράγματα, Πάει επομένως θα, θα είμαι στη διάθεση, στη yeah. διάθεση όσων yeah. μου κάνουν την τιμή να παραστούν, yeah. να πω την άποψή μου yeah. και ενδεχομένως, αν μπορώ να βοηθήσω, στη σκέψη τους ώστε και να αλλάξουν τις αντιλήψεις που έχουν περί του πολιτικού συστήματος και να ξέρουν ότι όσο το φάρμακο δίδεται στον μη ασθενή, το, τόσο και ο ασθενής δεν θα θεραπευθεί, εδώ το κράτος και το πολιτικό σύστημα, και κινδυνεύει και ο ασθενής να αρπάξει κάποια άλλη ασθένεια. Ε, με ρωτάτε επίσης που θα βρείτε. Θα βρείτε, είπαμε, άσα του καθηγητή ε, και αν πατήσετε στο Google κοσμοσύστημα έτσι, του Γιώργου Κοτογιώλη και ένα ε, σχόλιο ακροατή εδώ ε, για την συνέντευξη τότε με τον Γιώργο Πακοστολίνου έχω διάφορες εδώ συνομιλίες, θα τη βρείτε και αυτήν εκεί και είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ κατατοπιστική. Στο blog μου υπάρχουν ε, αυτό όπως είπατε, oh, yes. Κοσμοσύστημα, με ελληνικού χαρακτήρε. Yes. Μία λέξη. Google, yes. και όχι στο σελίδα. Yes. Αν με ελληνικά, Κοσμοσύστημα. Ε, υπάρχουν μπορούν... καλοί φίλοι που αναρτούν εκεί ε, όλες μου τις yes. σχεδόν. Yes. Όλη τη Ελλάδα και εκείνα. Και εκείνα. δεν θα μπορέσετε να είστε εδώ. Επίσης, πατήστε Κοσμοσύστημα. Ε, και λέτε σε ένα σημείο, κλείνοντας κύριε Κωτογιώργη, ε, σε μια συνέντευξή σα. Αναλογιστείτε την ηρωνία αλήθεια σε μια κοινωνία από την οποία παρέλεσαν προσωπικότητε όπως ο Σόλωνο, ο Περικλής, ο Μαγαλέξανδρος, ο Παλαιολόγος, ο Παποδίστριας, μεταξύ των άλλων το πολιτικό τη σύστημα να παράγει σκουπίδια και ασχήνεια. Και βέβαια λέτε ότι αντί για φιλοδοξία, ιστορροφημία και εκπλήρωση καθήκοντος, Δηλαδή, χωρί την παραμικρή πρόθεση να συμβάλλουν οι νομίστου στην ευημερία και στην ελευθερία της. Κρατώ αυτή τη λέξη, ελευθερία, γιατί νομίζω είναι το αντίθετο από την κομματοκρατία και τη, τη δραστία, όπω αναφέρεται στο βιβλίο σας. Κύριε ε, Κοντογιώτης, σα ευχαριστώ πολύ για την σύντομη αυτή κουβέντα που είχαμε. Τηλεοπτικά αρκετή, αλλά ελάχιστη, απειροελάχιστη. Μόνο σε αυτά που θα μπορούσαμε να ακούμε από εσά. Σα ευχαριστώ πούμε, και εγώ πάρα πολύ. Να τα πούμε την Τετάρτη στον Ιαννό, όσοι τουλάχιστον από την Αθήνα εδώ μπορείτε να έρθετε, 7 το απόγευμα, ε, στα 24. Σα ευχαριστώ και τον Ποντογιώργιο. Να είστε καλά και εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Yes.